Λανάδα, μυα συνεχίσαμε. Αναμονή. Kiddy. Τι όμω, τι όμω, τι όμω, τι όμω, τι όμω, τι όμω, τι όμω, τι όμω, τι όμω, τι όμω, τι τιμω, τιμω, το χορο σου Κανένας μας κανένα δεν τολμούσε να τις κάει σε βάπτιση. Ο Βασιλιάς πήγε να ρωτήσει το Μαντιό. Τασό. Τασό. Σε πατρέδιτερας. Ας το κοινωνιούσε τασό. Αμάζει φωτιά. Και η σιγά όλοι περιμένανε το τέλο. Όπω είπε το Μανδύο έκανε και ο Βασιλιά. Το Αυτό πάει κάποιο έτσι να ξαναφύγει. Το έχω γράψει Κάποια χρόνια πριν. Την άφησε το Πριν να σε ένα ψηλό βουνό Πριν το στρομέρο. Έλεγε καφού, πήγε μακριά. Τασό! Μια Τασό! Φέρα τα ξύλινα. Φέραμε τα μετλικά. Τα... Φέραμε τα ελεκτρικά. Τα πλαστικά τα φέραμε. Τασό! Τα πλαστικά τα φέραμε. Τασό! Τασό! Τασό! Καλόδια, σύρματα, σιδερένια πλάστικα και ξύλινα. Τα εσύ μένεις να μας τα πράγματα. Εμείς πάμε για ποτό, να μιλάμε για την παράσταση. Θα μας κάνουν φίγκπακ. Τα σου, μένεις εσύ, να μας μοκέτα. Καναπέτες, Καλόδια. Χαρτάκι, χαρτάκι, το θέλω για την επόμενη παράσταση. Έχω δεσείς si συναισθηματικά με το κάθε ένα το χαρτάκι, Τάσο. Τάσο, μαζεύουμε εσκοινιά. μαζεύουμε καλώδια, σύρματα, καναπέ, μουκέτα, τα καπέλα, όλο τον ήχο. Τάσο, εμείς πάμε να μιλάμε με το κόσμο του φεστιβάλ. Όχι το φεστιβάλ, το φεστιβάλ που είναι στον ίδρυμα, όχι στον ίδρυμα. Θα προσπαθούν να Φύγαμε από το ΤΑΣΟ, εσύ μαζεύεις. Εγώ φεύγω γιατί ήρθε σήμερα η Κριστίνα Σουγιουλτζή. Μην ανησυχείς είπε αυτή. ΤΑΣΟ! ΤΑΣΟ! το ΤΑΣΟ! ΤΑΣΟ! είναι και ο Ερμίσμαλ Κοχί, τας Είναι και ο Γιώργος Ουαμένης, Κλένα Αντωνίο, τας Είναι και ο Φεντερίκο Μουσταμάντε. Εγώ δεν είμαι, έφυγε το κορίτσι από το φεστιβάλ, πάω να την προλάβω. Θα πάρουμε επιδότηση Τάσο, θα πληρωθείς και εσύ. Θα δείς Τάσο και θα πάρεις βοησούς. Τάσο, τάσο, πήγαμε, πήγαμε, πήγαμε, πήγαμε, πήγαμε, πήγαμε, πήγαμε. Θεού και αθνητού. Κανένα δεν ήξερε να του πει. Μόνο η Αφροδίτη, η μάνα του, φρόντισε να την τιμωρήσει. Τρει άθλου. Το πρώτο ότι βοηθούσαν οι Μηρμίγε, το δεύτερο δεν θυμάμαι, αλλά στο τρίτο του ζήτησε να κατέβει στον Άδη να ζητάει από την Παρσεφώνη την κρέμα τη Αθήνα. Αθένατη ομορφιά. Κατέβηκε, τη βρήκε και τη δένσωσε. Αυτή, τη είπε που ήταν ο Γαβρός και ο Έρος την περίμενε όταν την είδε την Αγάλιος, την φίλησε και την ζήτησε σε γάμο Μα, ποτέ αθνητό δεν έχει παδρεύσει ασάνατο Δεν πειράζει, είπε ο Έρος, ασυτάμε άδεια από το Δίας Και Δίας, για πρώτη και μοναδική φορά, δέχτηκε ένα αθνητούς να παντρεύει ένα θάνατος. Έγινε μεγάλο γλέδι στον Όλυμπο. Ο Απόλλωνας, ο Διόνυσος και ο Πάνας παίζανε μουσική. Ε, Δήμητρα ετοίμασε το φαΐ, εστία το τραπέζι. Ε, τα άλλα κορίτσια χορέψανε, ήρθανε και οι θεοί, τρώγανε, γλαιδίσανε όλο το βράδυ. Αλλά πολύ γνωρίς, ο Έρος και η ψυχή πήγανε να κρυφτούνε στα δωμάτια. Κάνανε έρωτα όλο το βράδυ. Από αυτό το γάμο γεννήθηκε ένας και μοναδικός παιδί. Τον λέγανε Ιδονή. Ιδονή. Ιδονή. δεν τον συνάντησα. Ο άλλος υπάρχει, τον ακολούθησα. Όχι στην τρομακτική αυταπάτη του διαλόγου. Αυτός ο άλλος δεν είναι ούτε ο τόπος του πόθου, ούτε της αλωτρίωση. Ούτε ο ιδεατός τύπος αυτού που είμαστε, ούτε το χαμένο ιδανικό αυτό που μας λείπει. Αλλά αυτό που μας διαφεύγει. Όταν εμφανίζεται, κατακρατάμε μια του κίνηση <σταξελίδι> όλα αυτά που δεν θα μας επιτραπεί <σταξελίδι> ποτέ να μάθουμε. <σταξελίδι> είναι ο τόπος του μυστικού <σταξελίδι> μας, <σταξελίδι> όλων αυτών που μέσα μας δεν <σταξελίδι> ανήκουν πια στην τάξη <σταξελίδι> της αλήθειας. <σταξελίδι> ο τόπος του υλίκου, τόπος της εμφάνισης, της εξαφάνισης, <σταξελίδι> της πυνθυροβολίας του όντω αν μπορούμε να πούμε, αλλά δεν πρέπει να το λέμε, διότι ακριβώς ο κανόνας της Αγίνης είναι το μυστικό. Ο άλλος, Ο άλλος υπάρχει, είναι αυτό που μου επιτρέπει να, πτώ, να μην επαναλαμβάνομαι, επαναλαμβάνομαι επάπηρον. Πρόθυμα θα φανταζόμουν Έχει στον αντίποδα αυτού του τελείως με πληροφοριοποιημένου σύμπαντος που μας δίνουν να βλέπουμε και να προβλέπουμε. Να προβλέπουμε και να προβλέπουμε ένα κόσμο συμπτώσεων. Ακολούθησε τον σε περιέβαλε περιεβαλέτον. Τον ακολουθείς, ο άλλος υπάρχει, τον συνάρτησαι. Ο άλλος υπάρχει, τον ακολουθείς, Το Θείο is our Το Θείο is violence. Violence. Violence. Violence. Βάει, Βάει. Βάει. το Θείο Πάουρα. Πάουρα. Πάουρα. Πάουρα. Για να το πούμε σαφέστερα, να το πούμε ζούμε σαφέστερα. σε συμφωνία με τη Θεία σε Δύναμη. Σε Πρόθυμα θα φανταζόμουν στον αντίποδα <συμίως> αυτού του τελείως <συμίως> πληροφοριοποιημένου σύμπαντος που <συμίως> μας δίνουν να βλέπουμε <συμίως> και να προβλέπουμε <συμίως> ένα κόσμο συμπτώσεων. <συμίως> ο άλλος υπάρχει, ακολούθησε <συμίως> τον σαν σκιά <περιεβαλέτων. συμίως> Όχι στην τρομακτική αυταπάτη του διαλόγου. <συμίως> Αυτός ο άλλος <συμίως> δεν είναι ούτε ο τόπος <συμίως> του πόθου, <συμίως> ούτε της αλωτρίωση, ούτε ο ιδεατός τύπου αυτο που είμαστε ούτε το κρυμμένο ιδανικό αυτού που μας λείπει αλλά αυτό που μας διαφεύγει όταν εμφανίζεται, κατακρατάμε μια του κίνηση όλα αυτά που δεν θα μας επιτραπεί ποτέ να μάθουμε. Είναι ο τόπος του μυστικού μας όλων αυτών που μέσα μας δεν ανήκουν πια στην τάξη της αλήθειας. Ο τόπος του ηλίκου, Εσύ. της εμφάνισης, της εξαφάνισης, της φυθυροβολίας του, όντως αν μπορούμε να πούμε. Αλλά δεν πρέπει να το λέμε, διότι ακριβώ ο κανόνας της αγήνης είναι το μυστικό. Ακολούθησε τα νοσιά σκιά, σκιά περίεβα τον Ωάνος υπάρχει. Εγώ, είναι αυτό που μου επιτρέπει εγώ, να μην επαναλαμβάνομαι επάπυρο. Πάντα, πάντα ένας. Το Θείο is power. Εσύ, Για να το πούμε σαφαίστερα ζούμε σε συμφωνία και με Βάει τη Θεία Βάει Δύναμη. Πρόβλημα θα φανταζόμουν στον τίποδα αυτού του τελείου που μας δίνουν να βλέπουμε και να προβλέπουμε ένα κόσμο συμπτώσιο. Εσύ, εσύ εσκιά Llegó, και de Πάντα ενάς Sico man, Sico Sico man, Sico Sico man, Sico Sico man, Sico, Tofío Tofio is power! Well, well. Tofio! Tofio is, is, viol viol is violence. It's violence! Tofio! Tofio is power! Power! Power! It's violence! It's construction! Destructions. Psychoman! man. Psychoman! Psychoman! Tofio. Tofio is is distractions is construction psico manco manco manco man sico psico man sico is Chicky, chicky, chicky. Ladies and ladies. Tonight only, only, only for you, ladies and ladies and gentlemen, La Banda de la Nada. fois pour faire son cours, on parlait d'amour, pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change, pour séduire les chers anges, on le glisse à l'oreille. Viens et je t'ai donné en frigidaire, en soliscouter, en adomique chère et des dans une cuiginière avec un four en vert, t'étais découvert et de belle à gâteau, une tourniquette à faire la vinaigrette. Un bel air pour bouffer les jodères. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour des. Et nous serons serrés, autrefois oh, s'il arrivait. Quelle longue séquerelle, l'aigle qui bronze en allait, en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous? La vie est si chechera On dérange rentre chez ta mère Et on se garde tout Oh you did, excusez toi Où j'ai prendre tout ça Mon fruit d'air, mon arme la qu'il mon évier en fer, et mon poil à mazout, mon cirque d'assez, mon repas sur l'imasse, mon tabouret à glace, et mon sac filou, la tourniquette, à faire la vinaigrette, l'orata de et découpé fruitire. Mais je si suis la belle, je montre encore est belle, on l'affichait dehors pour confier son chaud. Où frigidère, la façon poussière, à la cuisinière, à oh, est toujours faite. Oh, sauf salade, oh, on sauf sa date, au on à patate, allez oh, vendre ses tomates, oh, allez comme ce poulet, mais très très vite, on reçoit la visite, d'une étendre petite vous offrez son coeur Alors on cède car il faut qu'il s'entraide et on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois et on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois et on vit comme ça <claps> jusqu'à la prochaine fois! I'm going And <sighs> the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 Thank you. tu nombre no quiero que tu rayo me enseguezca en el horror porque preciso luz para seguir yo siento que mi fe se tambalea que la gente mala vive Dios Dios Dios infierno y el traidor mata en tu nombre Dios lo que has besado el seguirte el seguirte es Demuestra una vez sola que el traidor no vive impune, Dios, para besarte. Enseñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, Dios. Dios. que me desprecie Yeah. I love de que diso Παραδομένοι, προδομένοι, ξεριζωμένοι, πτωχευμένοι, βασανισμένοι, διαμαρτυρώμενοι, διαιρεμένοι, κρατούμενοι καρναβαλιστές, επιτηρούμενοι βαρβαροκρατούμενοι διαπραγματευτές, αισθηματίες, παρακινητές, προσκυνητές, δούλοι, μεγαλοειδεατιστές, επενδυτές, εργατοπατέρες, συνδικαλιστές, αναχωρητές, πιστωτέ, εξαπατούμενοι. Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, πόσο αγαπώ τρελά! αρπάχτρες διλυτηριάστρες απανχονιστές κομμιταζίδες τουρκός ποριπαστρικές χαμένοι φοροισπλάκτορες μαβραγορίτες επιδεικσίες που απανζίδες χαρτορίκτρες δοσίλοι για καταδότες καταπατητές νικοκυρέιβας ανιστές συνομότες μυστικοί αλπινιστές Εκβιαστέ, Απριλιανοί, αναθεωρητέ, κεντρώοι, κατεχόμενοι, αυτόχυρε ήρωε, γαλανόλευκοι θωριά σου, ασυμάζευτοι, βασιλόφρονε, εξόριστη, ευνηδιασμένοι, επαναστάτου, παρετημένοι, δολοφονημένοι, αιαμίτε, αντιστασιακοί, τρομοκρατούμενοι, αφορισμένοι, ουδέτεροι, αξιοπρεπεί, ζητιάνοι, μαστροπίδε, μοφύλακε, χίτε, καγματασφαλίτε, κλέφτε, δίμνη, ρουφιάνη, τρελή, χαφιέδε, σαν το κύμα, σαν το γέλιο του πελάου και του ουρανού, προστατευόμενοι πελανού φωτισμένοι, νεόπλουτοι, ξεμασχαρεμένοι, διοκτήτες, ασημάζευτοι, συμβιβασμένοι, προπαγανδιστές, λίγοι, κτίνοι, αγίοι, φαρσέρ, αμπευτές, αχάνατοι, όλα τελείωσαν και όλα τελειώνουν και εγώ θα σας φιλήσω στο μέτωπο και όλα θα σας έρθουν όπως πρέπει. you. <laughs> mm Down to the Saint James Infirmary. Saint, Saint, Saint, Saint, Saint, Saint, Saint. So my baby there, she was stretched out on a long white table. So cold, so sweet, so firm Κάθε τι να απομακρύνεται από κάθε τι άλλο. Όλα από όλα, τα πάντα από τα πάντα, κάνει το όγιο του χρόνου να φεύγει μακριά, το όριο του χωχώνου να φεύγει μακριά, το όριο του χωχονικού σεντεριού να φεύγει μακριά, προ τα παππού. Το σύμπαν διαστέλλεται, λογικό θα πείτε, έγινε μια μεγάλη έκρηξη, Big Bang. Big Bang, άπειρη πυκνότητα ενέργειας, άπειρη. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε το άπειρο, τίποτα ακραίο. Μόνο μια μικρή μεσαία περιοχή, περιοχούλα. Big Bang. Εκρήξει όμω γίνονται, έχονται τα πάνω-κάτω. Μετά εμφανίζεται μια νέα κανονικότητα. ειρήνη μείνει και μικρέ διαταραχέ. Εδώ χαμό. Επιταχυνόμενη διαστολή. Επιταχυνόμενη διαστολή. Κάθε τι απομακρύνεται από κάθε τι άλλο όλο και πιο γρήγορα κόβεται κάθε μεταξύ του σχέση, ούτε τρεβεί ούτε προς τριβεί, κρούση, προς κρούση. Δεν συμβαίνει τίποτα στο γύρο χώρο και ο γύρο χώρος παγώνει. Πέφτει θερμοκρασία, πέφτει θερμοκρασία, πέφτει θερμοκρασία. Έχουμε φτάσει στους δύο βαθμούς πάνω από το απόλυτο μηδέν. Δύο βαθμούς κάτω και πάπα. τελείωσε τελείωσε απόλυτο ψυχος, απόλυτος θάνατος. Κυβαντική διακύμανση του κενού, κυβαντική σαν αυτό που δεν πίστευε ο Αϊνστάιν, που το με κάνει έλεγε, η ζελάη, έλεγε, ο Θεός δεν παίζει ζάρια, έλεγε, κι όμως παίζει ζάρια. και όχι μόνο αυτό, αλλά το κενό είναι γεμάτο με αυτές τις ζαριές που δεν κάθισαν, τις virtual, Τη ενδυνάμει, σωματίδια κύματα που πιθανά υπάρχουν, πιθανά κάνουν και γάνουν πιθανέ ιστορίε, πιθανά σενάρια, τα λιγότερο πιθανά σενάρια. Όλα αυτά που έδωσαν η τη θέση του στο ένα, στο ισχυρό, σε αυτό που οι δέκτε μα αντιλαμβάνονται ω αλήθεια, ω πραγματικότητα. Υπάρχουν όμω εκεί τριγίγο όλα αυτά τα λιγότερο πιθανά σενάρια. Υπάρχουν αθέατα φαντάσματα γύρω από το ισχυρό, αυτό που οι δέκτε μα αντιλαμβάνονται ω αλήθεια, ω πραγματικότητα. Υπάρχουν και κάνουν τον κοινό χώρο να ασφιχτιά. Κάθε τι απομακρύνεται από κάθε τι άλλο όλο και πιο γρήγορα λόγω όλων αυτών των πραγμάτων που δεν δε συνέβησαν μεταξύ του. Τρομερόε. Θα μπορούσε εκείνο ο Κομήτη να μην πέσει ποτέ πάνω στη γη και η δυνόσαυροι να είναι ακόμα το κυριαρχοί είδο. Θα μπορούσε νέοι του χαμό να χτίζουν πυραμίδε παντού, οι Σουμέριοι να τρέχουν πάνω κάτω με τα καγοτσάκια του. Θα μπορούσε η ωραία Ελένη να μείνει για πάντα πιστή στο Μενέλαο, ο Μέγα Αλέξανδρος να φοβάται τα άλογα, το δωδεκάθεο να μην δώσει ποτέ τη θέση του στην Παναγία. Ο Χριστός να αναστηθεί, ο Χριστό να μην αναστηθεί. Θα μπορούσε οι Ρωμαίοι να σπαστούν το ζεν. Θα οι Σταυροφόροι να πνιγούν πολύ πριν φτάσουν στου Άγιο Τόπου. Ο Τζέκιν Χάν να ήταν μίωπ. Θα μπορούσε η Αμερική να μην ανακαλυφθεί ποτέ. Ανταυτού οι Ινδιάνοι να κατακτήσουν τον πλανήτη. Θα μπορούσε η γλώσσα να μην επινοηθεί ποτέ. Θα μπορούσε η Ουτοπία να μπορεί να εγκαθιδρυθεί. Θα μπορούσε η Θάτσερ να ερωτευτεί τον Τσέ να φύγουν μαζί σε ταξίδι στο γύρο του κόσμου. Θα μπορούσε ο Ρίγκαν με το τον Κόρμπατσοφ να χαθούν μεθισμένοι χίπιδες στα μάταλα. Θα μπορούσε να μας απαράγουν εξωγήινοι, να μας μεταφέρουν σε ένα ροζ Θα μπορούσε ο πλανήτης να είναι πράσινο. Ο πόνος να μην υπάρχει, η αγούστια να μην υπάρχει, ο φόβος να μην υπάρχει, ο ύπνος να μην υπάρχει. Θα μπορούσε ο θάνατος να μην υπάρχει, να μοιάζει με ύπνο και μετά να ξυπνάς. ο καιρός. Ο καιρός αρχικά θα είναι νεφελόδες, θα είναι αρκετά ψυχρός. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα έχει ηλιοφάνεια και το απόγευμα θα είναι ξηρό και θερμό. Το βράδυ θα φανεί το φεγγάρι και θα είναι πολύ λαμπερό. Θα φυσήξει να σημειωθεί αέρας δυνατός. Αλλά πριν τα μεσάνυχτα θα κοπάσει. Τίποτε άλλο δεν θα συμβεί. Αυτό είναι το τελευταίο δελτίο. Αυτό είναι το τελευταίο δελτίο. Αυτό είναι το τελευταίο δελτίο. Ser joven y no ser revolucionario es una gran contradicción.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 Voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. La patria está forjando la unidad, desde el norte al sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá de pie marchar, que el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador y ahora el pueblo se alza a la lucha con voz de gigante gritando adelante el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido. el pueblo unido jamás será vencido Más vale Morir de pie, que vivir arrodillados, que vivir arrodillados, que vivir arrodillados. de mi patria. Tengo fe en Chile y su destino. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes salanedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Shanks Brown is dead. Steven Croeb is is dead. He's dead. Κατά βάθο η Επανάσταση έλαβε χώρα παντού, μόνο που αυτό δεν έγινε καθόλου όπως το περιμέναμε. Ό,τι απελευθερώθηκε αποδεσμεύτηκε από την έννοιά του, την ουσία του, την αξία του, την αναφορά του, την προέλευση και το σκοπό του και εξακολουθεί να λειτουργεί, μόνο που η ιδέα έχει προπολού εκλείψει. Τίποτε δεν εξαφανίζεται πλέον από τέλος ή θάνατο αλλά από πολλαπλασιασμό, κορεσμό και αύξουσα καθοριστία Για μας τα πάντα είναι αποκρυπτογραφίσιμα εκ των προτέρων. Έχουμε εξαιρετικά μέσα ανάλυσης, αλλά όχι πραγματικής κατάστασης. Ζούμε θεωρητικά. Πολύ πιο πέρα από τα ίδια μας τα συμβάντα εξού και η βαθιά μελαγχολία. Σε άλλες εποχές και σε άλλες κουλτούρες παράξενες ανθρωποιέζησαν και ζουν καταπτωημένοι μπροστά στο πεπρωμένο. Εμείς ζούμε καταπτωημένοι λόγω της απουσίας πιπρωμένου, το κάθε τι. Έρχεται μόνο από εμάς τους ίδιους. Ο καθένας έχει φορτωθεί την ευθύνη της ζωής του. Αβάσιμη ουτοπία. Θα έπρεπε να μετασχηματιστεί το άτομο σε δούλο της ταυτότητάς του της θέλησής του, της ευθύνης του, του πόθου του να ελέγχει όλα τα κυκλώματά του και όλα τα κυκλώματα του κόσμου που διασταυρώνονται μέσα στα γονίδια του, στα νεύρα, στις σκέψεις. Υποτέλεια ανήκουστη. Όλος ο κόσμος είναι διαβολικά ενήμερος για τον εαυτό του και για τον πόθο του. Όλα είναι τόσο απλά, που εκείνος που προχωράμε τον γίνεται καταγέλαστο. το τέλος των μυστηρίων. María, afraid that the black the black and the black and Kinny tech, kobos, kiabos, kobos, kinny tai boss, pina bows, pina bye bye, Τι όμω, τι όμω, τι όμω, τι όμω, τι όμω, τι όμω, τι όμω, You de get a piece Kiamos Kiamos Kiamos Kinite Kiamos Kiamos Kiamos of it! Ευχαριστούμε πολύ. Τα σω. Τα σω. Ας το κίνητο, τα σω. Τάσο, ήρθε η ώρα που όλοι περιμένανε, το τέλος. τέλος. <coughs> Αυτό πάει κάπως έτσι, Τάσο. Το έχω γράψει κάποια χρόνια πριν, πριν να έχουμε τεχνικό. Πριν να, πριν να σε βρούμε, Τάσο και έλεγε κάπως έτσι ΤΑΣΟΥ! ΤΑΣΟΥ! Φέραμε τα ξύλινα Φέραμε τα μεταλλικά Φέραμε τα ηλεκτρικά Τα πλαστικά τα φέραμε ΤΑΣΟΥ! Τα, τα πλαστικά τα φοράμε ΤΑΣΟΥ! ΤΑΣΟΥ! ΤΑΣΟΥ! Μαζεύουμε! Τα Εσκηνιά! Καλώδια, σύρματα, σιδερένια πλαστικά και ξύλινα. Τα σώ. Εσύ μείνεις να μαζέβεις τα πράγματα, εμείς πάμε για ποτό. Να μιλάμε για την παράσταση. Σί. Θα μας κάνουν φίκπακ. Τα σώ. Μείνεις εσύ να μαζέβεις μοκέτα, καναπέ, καλώδια. Χαρτάκι, χαρτάκι, το θέλω για την επόμενη παράσταση. Έχω δεσύσει si, συνεστηματικά με το κάθε ένα το χαρτάκι, Τάσο. Τάσο! Μαζεύουμε, εσκηνιά. Μαζεύουμε, καλώδια, σύρματα, καναπέ, μοκέτα, τα καπέλα, όλο τον ήχο. Τάσο, εμείς πάμε να μιλάμε, μιλάμε, μιλάμε, μιλάμε με το κόσμο του φεστιβάλ. φεστιβάλ. Όχι το φεστιβάλ, το φεστιβάλ, που είναι το οχι το νίδρυμα, τασο φύγαμε από το ΤΑΣΟ, εσύ μαζεύεις εγώ φεύγω γιατί φεστιβάλ, το φεστιβάλ, το φεστιβάλ, το ΤΑΣΟ! Irse que o er mismo al coche. Tasso, ine que o yorgo amendas. Cleona Antonio. Tasso, ine que o Federico Bustamante. Εγώ, δεν είμαι, έφυγε το κορίτσι από το φεστιβάλ, πάω να την προλάβω. Θα πάρουμε με πιλότ, θα πληρώσω, θα θα δεις θα και θα πάρεις φύγαμε,